Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ανησυχία για τις 40 καθαρίστρες του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας μετά την απόφαση για πάγωμα των ατομικών συμβάσεων. Αβέβαιο και το μέλλον της διαδικασίας για τις εκατόθεσεις στο νοσοκομείο του Ρίου. Νίκη Παπαδούλα, Ερτ Πάτρας. Παγώνει προσορινά μετά από προσφυγή των εργολαβικό εντεριών στο σύμβολο της επισικρατείας η πρόσληψη 30 καθαριστριών με τομικής συνβασ εργασίας και στο νοσοκομείο Καλαμάτας για την Αρτ Καλαμάτας Βαγγέλης Ποτείας. Στο σφρίν γίνεται το εργοστάσιο ζάχαρης στη Λάриса έναντι ποσού 8.000.000 €. Ερτ Λάρισας, Ιάννης ο συντονισμός δυνάμεων προκειμένου να επισπευσούν οι διαδικασίες για την μεγαλύτερη δυνατή αρρωγή στις πληγήσεις οικογένειε από τη Φωτιά στη Λευκάδα αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Οιονίσων. Για την ΕΡΤ Κέρκυρες, Μαρίνα Μοσχάτ. Το κομμένο της Άρτα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις που γίνονται για το ολοκαύτωμα του χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα. Ο Πρωθυπουργό θα βρίσκεται στο κομμένο την 3η 16 Αυγούστου. Μπάσο Γκόρου, Ερκ Ιωαννίνων. Περισσότερα από 13,5 εκατομμύρια ευρώ είναι από σήμερα στους λογαριασμούς 10.650 δικαιούχων εξισωτικών αποζημιώσεων, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από την Κρήτη. Από την έρτη Stavroula Σταυρούλα -Κατσουλάκη. Στη θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητάμε επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Στην σύλληψη ενός ακόμη αρχαιοκάπηλου προχώρησε η αστυνομία στα Γρεβενά κατάσχοντας πάνω από 180 αρχαία αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας στη Μυρσίνα Γρεβενών όπου την περασμένη Δευτέρα είχαμε άλλες τρεις σύλληψεις με την κατάσχεση 366 αρχαίων αντικειμένων από την ΕΡΤ Κοζάνης Αντώνης Μαυρίδης. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δημιουργεί ουκόβου έργο νομή που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό στην ανατολική πλευρά του νομοκαρτσα. Δώρα μικρά καρδίτσα δίκτυο Βεσαλία της Ερτ. Το σύστημα Σίττρα, μια ερωτοκίνη τη ράβακοληση για άτομα με κινητικά προβλήματα που έχει σχεδιαστείτε το Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί ελληνική καινοτομία και έχει κατοχυροθεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Τοποθέτησε ο Δήμο Χανίω στην παραγωγή τη νέα χώρα. Επιτυχανία κατευνά πολύ. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν φέτος τα Λουτράκα Ιάφα για πρώτη φορά, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία παρατηρείται αύξηση της κίνησης και ιδίως στις ηλικίες 18-25 χρόνων, ενώ το 20% των λομμένων είναι αλοδαβή. Για την Ερτ Πύργου, Ζαχαρίας Μαντάς αλλά σε ανάρκετο πίστη την προηγούμενη Τρίτη απολουόμενο στην παραλία Άμπουλια στο Τραγάκι. Αναμένεται επίσκεψη κλιμακίου βατραχανθρόπων του πολεμικού ναυτικού προκειμένου να γίνει η επίσημη αναγνώριση και οι ενέργειες για την εξουδητέρωσή τη. Μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί κάποια σήμανση στο σημείο. Έρτη Ζακίνθου Πέτρος Σημαντικά ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τις φετινές ανασκαφές στο Ιερό του Διός στο Λύκειο Νόρο στο νοτιοδυτικό άκρο της Αρκαδίας. Εκεί όπου κατά την τοπική παράδοση γεννήθηκε και ανατράφηκε ο βασιλιάς των θεών. Ερτ Τρίπολη, Σπέγγι Με περισσότερα από 1600 λαθρέα πακέτα τσιγάρων συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα σε καβάλα και δράμα. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Αμφίβολο είναι αν τελικά θα διοργανωθεί το Σεπτέμβριο στο Βόλο η μεγαλύτερη τσιποροκατάνηση στον κόσμο, διεκδικώντας μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness Μέλη του δικητικού συμβουλίου τη Εκπόλ εκφράζουν επιφυλάξει μήπω θεωρηθεί ότι η διοργάνωση προωθεί την κατανάλωση αλκοόλ. Μαρία με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου θα πραγματοποιηθούν φέτος για 27η χρονιά οι εκδηλώσει πρέσπες σε Πρέσπα, Φλόρινα και Αμίντο, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας με 26-29 Αυγούστου. Για την ΕΡΤ Φλόρινα στο Μαϊάδαμο. Αγώνα δρόμου 16 χιλιομέτρων με την επωνυμία Βία Εγνατία Ραν διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Βία Εγνατία. Ο αγώνας αποτελεί σημείο αναφοράς του φεστιβάλ εκδηλώσεων καθώς αναβιώνει μέσω του αθλητισμού και προσεγγίζει τμήμα τη διαδρομής που ένωσε στο παρελθόν την Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη εμπορικά οικονομικά πολιτισμικά. Έρτο Εορταστικέ εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτικός Σύλλογος Κίμης σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Ιράκλαιας από 12 ω 15 Αυγούστου. Για την ΕΤΣ ΕΡΟΝ, Λεωνίδας Κασάπης. Το δεύτερο φεστιβάλ ΒΙΕΓΝΑΤΗ ανοίγει τι πύλε του στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα την 5η-18 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίπων και μέχρι τι 23 Σεπτεμβρίου, όπου το φεστιβάλ λήγει στην Κομοτινή, θα υπάρχουν πλούσιες εκδηλώσει με συναυλίες, χορευτικές επιδείξει, ξεναγήσει και παρασκευή τοπικών εδεσμάτων. Έρθει Κομοτινή, Παναγιώτη Γιώγα. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.